Μπρος. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Τον 1,5 χρόνο που αγόρασα. Έχω... αυτά τώρα έχουμε αριστερά δεν πιστεύουν σε αυτά, ξέχνατε. Τον 1,5 χρόνο. Θα κάνει το σταυρό σου, που θα κάνουμε και Πάσχα φέτο. Τάλαγε η Δημοκρατία από τα σποτάκια τη. Ούτε αρνεί δεν φτανάστε αυτά. Ούτε αρνή δεν έφτασε να σουβλίσουμε. Σουβλίζαμε το μπούτι, μόνο ένα μπούτι καταφέραμε. Να πάρουμε και σουβλίζαμε παϊδάκια. Άσε μα. Από τα 300 δισεκατομμύρια τώρα, μετά από 5 χρόνια, έχουμε πάει στα 320. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Τι είπε ο Βανιζέλο, ότι μα έβαζε και 20 δι μέσα. Και ευχαριστούμε και πολύ να λέμε. Και αυτό. Ευχαριστούμε, Βανιζέλο. ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Την ευχή μα να έχει χίλια χρόνια να Το ζήσει μπορείς. έτσι πω ζει τώρα. Αυτό η Χολυφτερήνια έχει, 120 από τον Παγκαλαιό. 620 μπορεί. Ναι, να σου πω, ξέρει που αποβιβάζω τώρα σε 10 λεπτά. Εμμανουίλ Μπερνάκι και να πουλήσω τον Αντώνη, γεια. Όλο το ταξιδιού βγάζει δε σε... Ζηλεύεις? <συστά> Πάρε και εσύ ένα ταξί να σε βγάζουν. <συστά> Όλη μέρα στο δρόμο, βαριέται. Τι θα κάνει? Έχει κάνει μια κολάρα τεράστια. Όλο το ταξιζύ βγάζει και μια άλλη χαζοβιόλα να με... μια βαθιά φωνή που έχει. Ταξιζύ είναι και αυτή? <συστά> και χαζοβιόλα. Καλά. Λοιπόν, άντε. Καλό πάσχα. Ζηλιάρα. Γεια. Προηγούμενο άκουσα τη μακρύ και μίλαγε με τον Λοβέρδο Τρομερός ο Λοβέρδος ε, τα ε Από εδώ και πέρα το Πασόκ μόνο θα ανεβαίνει Δηλαδή αν κάνει θα κάνει το Πασόκ είναι θα ανεβαίνει Αλλά αντάλλα ελπίζουν και αυτοί να Για το μόνο λόγο που θέλω να πάμε στι εκλογέ τώρα Είναι μπας και ο Γιώργος στη Βουλή Τι έμαθα, τι έμαθα λέει. Τι έμαθ λέει, είσαι μαζί με τη στα Βίκησαμάθε. Κακό είναι. Τι πάει να δαδάρα αποστολή. Μεταξύ μα τώρα είμαι η στύπου τοράστη. Προκέλαμω, ε. Μην το πει ξανά. Πάρε και τη θεία σου τώρα σου μιλήσει. Τι θέλουμε. Θα δω έλαβα, τη θεία σου πάρε. Θεία σου είναι. σου. Αποστέλη σου. Ελαθα! Την κάνει σαν καλά, εσέ! Καλά, καλά. Θα έρθουμε το σύζημα λίγο τα λέγαμε. Και να περάσει καλά μου και να πα. Πού θα πάω. Σηγά μου που θα πάω, δεν πάμε εμεί. Εγώ θα πα του καρκαλιά του εγώ θα πάω στην πέτρα αποστολή. Αριθιά. Ναι, από εκεί είμαι Αποστολή. Δεν το ξέρω. Εγώ σε πιάνω τη Σαφία με τα λόγια που λε μόνο. Α... Α, θυμάστε πατριωτάκια από σ' όλη μου. Πατριωτάκια τώρα εσύ για την πάτρα δεν είναι το, το ίδιο. Yeah. Γιατί για του πατρινού σου τη λένε. Πα τέτοιο πατρινό. Απολύτω πατρινό. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι δεν έχετε <laughs> καλό δρόμο. Αυτό εννοούσα. <laughs> ότι έχετε τον τεθλασμένο που λέει και ο Σαμαρά. Δεν είσαι τη αντρική σου κούκου. Α, παιδί μου, τον αναφέρει. Μα να κατεβεί τότερα. Δεν μπορώ. Ότι είναι σκοτόστρα ο δρόμο δηλαδή. Αυτό εκεί θέλω να μου. Ενώ εμεί πάμε απο... ποτρίπολη. Άραγε προσοχή μπροστά στο Σαμαρά έλεγαν δεν είσαι κοντά να σου δώσω ένα χαστούκι. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο είναι αντόπο να το κάνει Κάνω κομματάκια. Το Δενιζέλα και το Θαμαρά. Κομματάκια ξέρεις τι εσύ αυτό. Καλά πάρε φόρα. Μια βουκιά γίγαντες και έλα. Έλα γεια.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 Όλοι οι αγόροι μου, όσοι κάνουν παρανομίε, τι κάνουν για να μεγαλώσουν την οικογένειά του. Θα σου κάνουν το δικηγόρο <συσόλου> του εργολάφου και του <συσόλου> μεταλλορίχου. <συσόλου> τι να κάνει, να παραιτηθεί, <συσόλου> Έχεις εσύ άλλη δουλειά. Ρε, δεν είπα εγώ να του δώσω δουλειά. Απλά ότι η μητέρα είναι αυτό που λέει ότι έχω οικογένεια Ωραία. να μεγαλώσω. Ωραία. Και με διάκτυ... τι να κάνει, αγαπητέ μου γλυκιά να μην δουλέψω εγώ. Με... το γάτια ανάποδα, να τελειώνει προ τα έξω. Κατά, εγώ θα του βρολύσει. Εσύ που λε, ότι κάποιες δουλειέ είναι εντροπή Τι θε να κάνει. Αυτό που πετάει τα απόβλητα είσαι που... και εκκλησία. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει λύση. Όχι να παρετηθεί, να δουλέψει. Τα... Αλλά όχι να κάνει το σκυλί του αφεντικού. Αυτή είναι η λύση. Τα... Όχι να πάει να διαδηλώνει υπέρ του εργολάβου, να κάνει αντιπορία. Αυτή είναι η λύση. Τα... Όχι να μην δουλεύει, α δουλέψει. Σα καλά μα κάνουν, γιατί έχουν παιδιά τζο... Ά, υπάρχει, παράτα μα μωράζει, δεν συνομώστε μια ώρα.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 Του Κατσφάρα. Α, ε, Κατσφάρα. Αυτό μου παίρνει ο Γιάννοπλο. Θέλω να ρωτήσω: Καταρχήν, μου είπε ότι εκεί πέρα φτιάχνετε υπολογιστέ. Φτιάχνουν υπολογιστέ, κακό είναι. Αφού χαλάνε. Ορίστε. Να μην τι φτιάξουμε. Χάλασε δεν... το κομπιούτεράκι σου, αγάπη μου. Σε μένα μιλάς Ναι, σε σένα μιλάω. Γιατί. Πώ μου είπε, τι μου είπε. Αν σου χάλασε το πισί σου. Ναι, έχει κάποιο πρόβλημα. Θα μπορείτε να, με... να μου πείτε τη γνώμη σα. Ναι, ναι, βεβαίω. Γι' αυτό είναι οι γνώμε. Για να τι λέμε. Ε, με ποιον μιλάω. Με μένα. Το όνομα. Τζένι Μπότσε. Sitioاز, Εμένα μου πω τι λέγε Τον Αποστόλη θε? Εγώ είμαι ο βοηθό, ο σέρβο, ο Τζένι Μπότσι. Ναι, άρα εσύ τον ξέρω εγώ, δεν το ξέρει. Ξέρω, τον ξέρω. Πε μου το πρόβλημα, τάκι, να σου πω εγώ τη γνώμη μου, τι έχει το κομπιούτερ, κολλάει. Ο υπολογιστή στην αρχή δεν, δεν έβαζε τόνου. Τόνου. Ναι. Μετά σταμάτησε να γράφει ελληνικά και γράφει μόνο αγγλικά. Με του τόνου ακόμα υπάρχει το πρόβλημα. Ναι, τώρα δεν μπορώ να γράψω καθόλου ελληνικά. Δεν γράφω ελληνικά. Τόνου βάζει? Όχι, πού να βάλει τα αγγλικά τόνο, αφού δεν έχω ελληνικά για να γράψω. Σωστό, σωστό. Κάτι θα παθε. Δοκίμασε λίγο να το βρέξεις, να του ρίξεις λίγο νερό για να νιώσει λίγο ότι είναι στη θάλασσα να, να βγει και ο Τόνος. Ο Τόνος θέλει νερό για να ζήσει. Γέμισε την πανιέρα, ει μπανιέρα εντουζ. Γέμισε mm. την πανιέρα μια λεκάνη εναλλακτικά, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και βάλε μέσα τον πύργο. Από τη δοδιαφωνική εκπομπή, έτσι. Που κάνουν τι φάρσε. Έλα τώρα. Όχι, παιδί μου. Ο τεχνικό είμαι, ο Τζένη. <laughs> Δηλαδή είναι, είναι κολλό πείτε του που με έκανε και πέμενε να πάρω τηλέφωνο. Είναι πολύ κολλό παιδοπίτε του Γιώργου. Εγώ θα το πω, πες σε συγκεκριθήεν. Έχει δεν το πείτε θα του μιλήσετε. Ναι, όλη την ώρα με τον Γιώργο μιλάμε.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 Γιατί μου το όκεισου προηγούμενε, τα μούτρα. Και τελειώσει ομοκληρώσα αυτό ήταν. Και ήθελε να πω και κάτι για τον άδενη που είναι ιστορικό, σου λέμε τώρα. Ναι, είναι ο, ο, ο, ο λεγόμενο εστορικό του γέλο, που λέμε. Θα τέλια βέβαια και το εστεικό, ο ειστερικό του μέλλοντο, ο άδονη. Και αυτό σωστό. Αυτό συνέχεια σωστά, Α, έχω μεγάλη ρεύτα. Αυτά τα λογοκόμια που κάνει με αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι σαντανά μεγάλη. Στην αρχαία Αθήνα δεν είχαν δικαιώματο ή φουρκε και γυναίκε. Μήπω να, να γυρνούσαμε εκεί. Παιδί μου, στην αρχαία Αθήνα δεν είχε μια πάρω να πα να ξεσκάσει λίγο έξω. Α, ναι, το χειρότερο. Δεν υπήρχε μια πάλο. Δεν είχα το λέιζερ, πήγαινες να αναγωνιμοποιήσεις και νόμισες ότι βρίσκεις στον Αμαζόνιο, άσε μας Πώς. το λέω με τρόπο, κατάλαβες ναι κατάλαβα. και να στις κνούκλες μέσα σπατιλιές, <laughs> τι είναι εδώ πέρα λε. να γαμίσουμε, ήρθαμε ή να κυνηγήσουμε ρακούν, Πώ το λένε, Καλέση. Καλό Πάσχα, πώ το λένε αυτό. Έτσι το λένε, πώ το λένε αυτό. Ναι, καλέ γιορτέ. Τι να σου πω, Από αυτό. Εντάξει, το παραδοσιακό τραγούδι είναι ε, αντικείμενο χλεβασμού Κάπω έτσι. Μάλιστα. Άσχετο, αλλά τέλο πάντων. Που, πραγματικά άσχετο. Αλλά τέλο πάντων. Ε, ποια, Λάσκα, ποια είσαι, Μωρή? Θα έρθω από εκεί από το και θα κάνω μια συναυλία και θα σου πω εγώ. Η Σούλα η Βαζούρα είσαι. <laughs> <laughs> ναι, βρε. Μωρή Σούλα. Έχω πει, να το πω τώρα θα, θα το μαρτυρήσω, ότι είσαι ένα πάρα πολύ. Πολύ όμορφα γόροι έχουν τρελαθεί τα κορίτσια. Σταμάτα. Ζη Τι ζητουν... ψέματα, είναι Όχι, δεν είναι ψέματα, σταμάτα το απομενάζει. Συνέχισε. Yeah. Είναι τον το κομμενικό, το όχι που εννοώ, ναι. <συσίλω> Και να σου πω κάτι, είσαι, είσαι πάρα πολύ αριστοφανικό και καλά κάνει. Να ντρέπονται χιδαίοι όλοι αυτοί που στέλνουν στου άνεργου. προς τη στιγμή θα πει είσαι πάρα πολύ αριστερό και δεν είναι τώρα να λεγόμαστε έτσι, <συσίλω> Αν Όχι, μωρέ, κορίτσια με διάφορα που ξέρουν ότι θα εκεί πέρα και. Ηλικίε, πες, αυτά, ηλικίε. <laughs> Σκάσε, βρε. Νεαρά κορίτσια, νεαρά. Νεαρά, καλησπέρα, πέτσι, Κάτω από 20. Κάτω, κάτω από... Κλεισμένα 18, ε. Σοβαρά σου μιλώ, μου λένε καλά, ρε. Σύ. Εγώ νομίζω κάνω πλάκα. Υπογράφω πάνω σε στίθια. Και στα δύο. <laughs> Δεν μ' αρέσουν Πού υπάρχουν Που κρύβονται αυτά τα κορίτσια που κάνουνε φωλιά, αυτό δεν μου λες Κοίτα να με ξαναβγάζει κάτι να με. <laughs> Όχι, καλέ μεταξύ μα τώρα. Έλα, χάρη, Κασούλα, βαζούρα να είσαι καλά. Και εγώ βρεσή, καλέ γιορτέ θα για, τα Ναι, ναι, ξέρω, πολύ καλέ ήταν. Για, ματάκια μου, για. Επειδή μου, μέρε αγάπη και αδελφοσύνη. Τι είναι αυτέ οι μέρε? Μέρε αγάπη και αδελφοσύνη. Από πού μωρή, κομμουνίστρια δεν είσαι εσύ. Θέλω να σου καταγγείλω το φίλνιο. Α, για πε. Ό,τι σε λέει νούμερο το ξέρει. Και ότι σε λέει και ακατανόμοστο. Ναι, αλλά σημασία έχει ποιο νούμερο με λέει. Δηλαδή, αν με λέει μηδενικό, ναι. να γίνουμε κόλο. Μπορεί να εννοεί ότι είμαι το νούμερο 10, που είναι καλό. Δεκάρι. Δεν δε το διευκρινίζει. Λοιπόν, μόλι την περασμένη εβδομάδα, μετά από μήνε, σε είπε διευθυντή. Μπα! Ναι! Μπα. ναι.